Στίχη 22-25 Κατάπαυση τη Τρικημίας 22 Και συνέβη κατά μίαν από τα σε Κίνας που περιόδευε νοήσου στα και τα χωρία και αυτός εμβήκεν εις κάποιον και μαζί με αυτόν εμβήκαν και οι μαθητέ του και είπε προς αυτούς Ας περάσομεν στο απέναντι μέρο της λίμνης γενισαρέτ και έπλευσαν εις τα ανοιχτά 23 Ενώ δε αυτοί έπλεον απεκοιμήθη και κατέβει από τα τριγύρω βουνά εις την λίμνην άνεμος σφοδρός και φνίδιος και από τα μεγάλα κύματα που έσπαζαν επάνω στο το πλοίο τούτο ολονέν με περισσότερα νερά και κινδύνευαν να πνιγούν. 24. Οι μαθητέ δε, αφού επλησίασαν εις τον Ιησούν, τον εξύπνησαν λέγοντες «Διδάσκαλε, διδάσκαλε, χανόμεθα». Αυτός δε, αφού σηκώθη να αυστηρό τον άνεμον και τα κύματα της λίμνης και έπαυσαν και έγινε αμέσω γαλήνη. 25. Είπε δε προς αυτούς, πού είναι η πίστη σας, πού είναι η πεποίθηση στην οποίαν πρέπει να έχετε, ότι εφόσον με έχετε μαζί σας δεν διατρέχετε κανένα κίνδυνο. Αφού δε καταρχάς τους κατέλαβε φόβος για την υπερφυσική παρουσία και καταπληκτική ενέργεια της Θείας Δυνάμεως, Έπειτα θαύμασαν και έλεγαν μεταξύ τους Ποιος λοιπόν να είναι αυτός Είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι τον εθεωρούσαμε νέος τώρα Διότι διατάσσει και τους ανέμους και τα κύματα της λίμνης και τον υπακούν